Καλό μεσημέρι, φίλε και φίλοι. Καλώ ήρθατε στο NART FM στου 90,6 εκπομπή ΑΕ. Δημήτρης Καζάκη και Γεωργία Μπάστα, έω τι 2.30 μαζί σα. Και σήμερα, όπω κάθε μέρα, μπορείτε να μα στέλνετε τα μηνύματά σα, τις ερωτήσει σα, τις απορίε σα, στο 54344. Γράφετε PAM και NO το μήνυμά σα και αποστολή στο 54344 ή στο email τη εκπομπή εκπομπή ΑΕ, παπάκι γιμέλ.com. Λοιπόν, 15 Ιανουαρίου. Βλέπω τα μηνύματα έχουν πέσει σήμερα βροχή πριν καν ξεκινήσουμε. Από τις 6 ώρα το πρωί. Βρε παιδιά, <laughs> τι γίνεται. 6 ώρα που το πρέ. πρωί. Όχι, 6 ώρα το πρωί είναι από εδώ, από Ελλάδα βλέπω. Ναι. Έχει Φυκρίνη. έρθει και από Ολλανδία ας πούμε, ναι. πριν ακόμα ξεκινήσουμε έχει έρθει. Αλλά η Φωτεινή που βλέπω το πρώτο μήνυμα, γεια σου Φωτεινή, καλή σου μέρα, 6, 6 και 5. Τι ώρα ξυπνάς, Ρε φωτεινή; Τι ώρα μας ακούς, δηλαδή. Ξέρεις. Είναι η τελευταία φροντίση το βράδυ και η πρώτη το πρωί. Οπότε το καλά καλούμες και κάνουμε έτσι το μεσημέρι. Τους πιάνουμε, είμαστε στο μέσον mm. της ημέρας και τους πιάνουμε όλους. Λοιπόν, και τους πρωινούς και τους βραδινούς και τα σχετικά. Ε, να πω, εγώ θέλω να ξεκινήσω από το βράδυ. Ναι. Δεν θέλω να ξεκινήσω από σήμερα το πρωί, από αυτά που έχουν γίνει σήμερα το πρωί. Θέλω να ξεκινήσω από αυτά που γίνανε χθε το βράδυ. Ναι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι χθε είχα μια πολύ, ένα πολύ ωραίο απόγευμα βράδυ στην Κυφυσιά, στο Κεφαλάρι. Από τα ωραιότερα που έχω περάσει στην περιοχή. Στου Βάρσου για γιαούρτι <laughs> <laughs> Όχι <Α>, ακριβώ. <laughs> <laughs> ναι, όχι ακριβώ. Έξω από αυτό το τεράστιο ε, ίδρυμα το Λάτσι. Ναι. Εκεί. Το πρωί να πέγεται. Στο... Μπρα... Όταν ας ήμουν εμεί, θα πηγαίγαν γιατί δε... εκεί. Ναι, λοιπόν. Αυτό το τεράστιο εκεί κτίριο, το Ίδρυμα Λάτσι, πήγα και το είδα καταπληκτικό, ωραίο. Λοιπόν, εγώ και εκατοντάδες άλλοι φίλοι, ήμασταν πάνω από χιλιά άτομα. Ήταν μια πολύ ωραία συγκέντρωση. Ξεκινήσαμε από τον τροχονόμο, από εκεί που είχαμε δώσει ραντεβού με τα ταμπούλα μας. Ε, κάποια στιγμή ενωθήκαμε, είχαν έρθει και αγανακτισμένοι μοτοσυκλετιστές mm -hmm. ε, συναντηθήκαμε σε μια διασταύρωση όπου εκεί η βλακοδός και ανόητα η αστυνομία τους σταμάτησε τους μπλοκάρισε, βάλει ένα περιπολικό για να μην ενωθούν μαζί μας οι μοτοσικλετιστές. εντάξει, με συνεννόηση το ξεπεράσαμε βέβαια αυτό διότι αντιλήφθηκαν και οι ίδιοι πόσο λακία ήταν ε, είχαν έρθει και από άλλα κινήματα, από το πληρώνω, ήταν και του ανεξάρτητους Έλληνες αντιπροσωπεί. Ήταν και πολίτες ανεξάρτητοι μόνοι του, αλλά ήταν και... Ήταν ανεξάρτητοι Έλληνες κατά αυτό. <laughs> Μπράβο, ακριβώς. <laughs> ε, και φυσικά, οι φίλοι οι μέλη του ΕΠΑΜ που είχε ένα ε, ιδιαίτερο παλμό, αυτό θέλω να πω, mm -hmm. ε, είδα πρόσωπα ευχαριστημένα. Ευχαριστημένα όχι από αυτά που συμβαίνουν γύρω τους, αλλά από αυτή τη συνάντηση εκεί ε, η οποία, όπως είπα, είχε, είχε παλμό, είχε ζωή, είχε συνθήματα, και ξύπνησε το κεφαλάρι. Ε, θέλω να σου περιγράψω... Και την επόμενη φορά πάμε... Ανοίγανε ε... οι πόρτες τα <laughs> <laughs> Το κάνουμε στα κολονάκι <laughs> την άλλη είσαι σίγουρο, το που... Φυσικά... Στου δρόμου στο κολονάκι εγώ, σε παρακαλώ. Εγώ, να μάθουμε πού είναι αυτοί εγώ, οι διάφοροι που ειναι αυτοι οι διαφοροι που και διάφορα και να πάμε να τι στήσουμε απ έξω και να κάνουμε ένα τεράστιο Όχι, να περάσουμε. Να περάσουμε. Δηλαδή, έτσι. Έκανα για ουπάκια, α πούμε. Εντάξει, δεν είναι ναι, εγώ, ναι, ναι. Κάναν καλό στην Εβραίλια. Μα περιμένανε βέβαια τα μάτια. Εκεί υπάρχουν πολλοί είσοδοι. Εντάξει, είχαν αποκλείσει την κύρια είσοδο από του οποίου μπαίνανε οι επίσημοι οι οποίοι κάποια στιγμή. Ε, Μα κοιτούσαν και έλεγαν: Ποιοι είναι αυτοί, Βρε, παιδί μου, Ποιοι έχουν έρθει εδώ και φωνάζουν ποτέ μέχρι να. Α το εξηγήσουμε από κοντά σε λίγο Αυτό λέγαμε εμεί απ' έξω. <laughs> σου πω. <laughs> <laughs> Αυτό του λέγαμε ότι παιδιά, εδώ είμαστε και όσον ούπο, έρθει είναι η ώρα σα. Εγώ είδα κάποιε ανησυχίε. Δηλαδή, κάποιες κάποιε κυρίε, περισσότερε κυρίε που πέρανε πολύ γρήγορα μέσα. Ναι, <Παι> ναι, ναι. Έσπασε Συντή... κανένα δακούνι, τίποτα. Να έχουν κανένα δίκημα. Λοιπόν, και οι πολίτε εκείνη τη Κυφυσιά όπου. πάθανε την πλάκα του. Αν το πω έτσι απλά. Εγώ Δεν το περίμεναν ότι... Θέλω να πιστεύω ότι. ότι... Θέλω να πιστεύω ότι ε, ε, ε, τάξη, σίγουρα υπήρξε μια έκπληξη. Ναι. Αλλά πρέπει να ήταν ευχάριστη η εκπλήση γιατί δεν έχω ακούσει τον κύριο Πεντεντέρη ακόμη να σχολιάζει άσχημα. Να. Αν και χθε έδωσε τα αρέστα του, είδες, Πού, δηλαδή, ε, δικαιολογώντα τι. Μέχρι είναι. την εκπομπή του κύριου Πεντεντέρη, mm -hmm. εάν είχα ένα βαθμό ε, ερωτηματικού για το ποιο έχει στήσει. Την όλη ιστορία με τα καλάσνικο, τα αφαιρίστροφα, τη δίθεν απειλή στον φερόμενο ω πρωθυπουργό και όλα αυτά τα πράγματα. Αν είχα ένα βαθμό αφιβολία, mm. ότι μήπω ρε παιδί μου, ξέρω κάτι, με το που είδε τον Περδέρ, δεν δε, δε, δε, κατάλαβα. Ότι είναι στημένη ιστορία, καθαρά από το παρακράτο, mm. με εντολή έξωθεν, mm. και απλά τα τσιράκια του τώρα κάνουν δίνουν και παίρνουν. Η εκπομπή ήταν από, από την αρχή με το τέλο, είχαν βάλει στον τρίτσα στη γωνία. Και τον βαράγαν όλοι μαζί για κάποιο άνθρωπο που έγραψε η... κάποιο στην Αυγή ναι. που έλεγε: ας πούμε, τους, Α πούμε, λοποδίτε τους υπουργού και, και τον πρωθυπουργό, αν είναι δυνατόν Αχ, έτσι θέρω, προκαλείται ναι. η βία, oh, yeah. δηλαδή. Μιλάμε, βεβαίω ήξεραν ποιον είχαν φερει εκεί. Mm. Γιατί αν τώρα ο άνθρωπο ήταν στην κόψη του συγγραφείου, δηλαδή, εγώ τον λυπήθηκα. Γιατί δεν μπορούσα να μιλήσει με τον τρόπο που μιλάει ο λαό, πώ να μιλήσει, πολι... πολιτευτής και μάλιστα επαγγελματία είναι. Ναι. Που να μιλήσει την γλώσσα του λαού. Δεν την ξέρει. Ε, και από την άλλη έχει και τη γράμμη του κομματό του που λέει θα του θα τους πε, πεθάνουμε στην νομιμότητα. Εννοούσε ο Παπαδημούλη το λαό. Ναι. Έτσι. Αλλά το άφησε έτσι να αιωρείται. Οπότε μα πέθανε στην νομιμότητα και του αλλάξαν τα φώτα οι άλλοι που τον είχαν στριμώξει. Από τη μια είχε τον Περδέρ, από την άλλη τον Καψί. Πόπου. Και, και απέναντι τον Κεφαλογιάννη. Και αντίνα του πει ότι πουλημένα το Μάρια που το μάγια... Δεν το επιτρέπει, ο πολιτικός του πολιτισμός Δέκα, μας, χρησιμοποιεί τέτοιες εκφράσεις. Είναι. Και μετά Παλές. βγάλαμε και δύο, και δύο λαμπρές σελίδε του νομικού μας πολιτισμού, Μ. με τον κύριο Λικουρέζο, ο οποίος έχει καταδικαστεί για απάτες, αλλά ο Δικηγόρικος Σύλλογος τον κρατάει ακόμη δικηγόρο, και τελεσίδικηση η απάτη. Έτσι. Λοιπόν, και ο κύριος Αλεβιζάτο, ο οποίος έχει κάνει το Σύνταγμα... Σφεντόνα, για να μην πω τίποτα άλλο. Λοιπόν. Να εξηγήσουν τι για τα χθεσινά, για αυτά τα αίσθημα που περάσανε στη Βουλή του, βγάλανε αυτό. Όχι, να, μας για να πούνε ρε παιδί μου ότι τέλο πάντων πρέπει να σεβόμαστε το Σύνταγμα. Τέλο πάντων το Σύνταγμα μπορεί να έχει παραβιαστεί κάπου εκεί ή τέλο πάντων να έχει καμφθεί. Ναι. Άρα τέλο πάντων πρέπει να, να πάω κάποιοι συνταγματικέ κανόνε. Να του ακολουθούμε. Δεν είναι δυνατόν να κυκλοφορεί ο για Για τον λαό πάντα. Δε, γιατί, ναι, ξέρεις, σε αυτόν τον τόπο. Ο, ο μόνος μόνιμος εχθρός της νομιμότητας και του συντάγματος mm -hmm. είναι ο λαός. Ποτέ οι πολιτευτές, Φυσικά. ποτέ τα τσιράκια τους που το παίζουν συνταγματολόγιο συνταγματολόγοι οι νομικοί, mm -hmm. ποτέ. Πότε. Κλασική λογική mm -hmm. φασισμού. Ποιος φταίει ο Κοσμάκης. Άρα στον γύψο Κοσμάκης. Mm -hmm, ναι. Εκεί. Θα αρχίσουμε τώρα, κάνουμε εξαίρεση, εσύ δεν μ' αρέσει, μάλλον είσαι τρομοκράτη μέσα. Ναι, ε, εκεί, εκεί στο πάμε. Έβρισε ναι. τον το, το πρωθυπουργό, τον είπα Ζαπατεώνα. Κατά παρτά, στο πράγμα, σύνταγμα, ναι, καταλήξει και δημοκρατία. Περίγνωση αρχή. Θα φέρουμε τα χουντικά πάλι. Έτσι ναι. αλλιώ σε αναστολή βρίσκονται. Οι περισσότεροι από στη δικαιοσύνη, στον άλλο το βαθμό, χουντική αντίληψη και πρακτική είναι. Οπότε είναι πάρα πολύ εύκολα να μα τα φέρουν. Αντιπολίτευση δεν υπάρχει. Ε, όχι. Δεν υπάρχει. Ο κύριος Τσίμπρας έτρεξε αμέσως να είπε «Θα συμπαρασταθεί στον κακομύρη το Σαμαρά που υπέστη τέτοιο ψυχικό τραλαλά». Ωστόσο, όμως, ο κύριο σαμαρά δεν είναι ευχαριστημένος. Α, δεν είναι ευχαριστημένος. Όχι, είπε ότι δεν έγινε καταδίκη σε κάθε τόνο. Α, σε κάθε τόνο. Ε, σε κάθε τόνο. Mm. Δηλαδή, επειδή μου καταδίκασε, μεν, αλλά υπάρχει ένα λάθο. Ήτανε δε... σε μη, ρε, δεν ήταν σε τόπο. Ναι, σε κάθε ναι. τόνο. Ναι. Και οπότε, ακολουθεί ο Σύριζα από πίσω να πείσει ότι σε κάθε τόνο καταδικάζει. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν δέχεται σε αυτό το παιχνίδι να παίξει, α πούμε. Κοίταξε τώρα, σκεφτόμουν, ρε, παιδί μου, γιατί ήθελα να απαντήσω στον εαυτό μου, Πώ είναι δυνατόν ότι υπάρχουν άνθρω... άνθρωποι mm. που αποδέχονται αυτή την, την ξεφύλλα κυριολεκτικά. Δηλαδή, να συζητά, α πούμε. Ε, όταν βγαίνει στον δρόμο και συναντήσει με ανθρώπου, ή τέλο πάντων όταν βρίσκεσαι με ανθρώπου και ξέρουν πώ συζητάει η κοινωνία, mm -hmm. το να του πει απαταιώνε είναι το λιγότερο που σκέφτεται, εντάξει, το πιο κομψό. Το πιο κομψό, ακριβώ. Και πώ αυτοί οι άνθρωποι δεν μιλάνε, mm -hmm. πρέπει να επιβάλλουν ένα είδο, πώ πω, ήταν όπως τα παλιά χρόνια. Πολλοίο μιλούσε τη γλώσσα του και οι λογιότατοι, με συγκεκριμένο σκοπό, ήθελαν να, να επιβάλλουν μια ξένη γλώσσα. Τελείω ξένοι με τον ίδιο τα αισθήματά του, τον τρόπο που εκφραζόταν και όλα αυτά. Μέσω του σχολείου, μέσω τη ενημέρωση, γιατί ήταν υποχρεωμένοι, ήσουν υποχρεωμένοι και ακόμη και στι να γράφει με αυτόν τον τρόπο, ακόμη και μέσω τη λογοτεχνία. Βεβαίω υπάρχει μια τρομακτική εξαίρεση, πολύ φωτεινή εξαίρεση, ο Πατιαμάντη που έγραφε σε αυτή τη γλώσσα, ή τουλάχιστον σε ένα ίδιο, ναι. μα. Αλλά έξερε φοβερό, με φοβερό τρόπο, να κάνει ακτήνα ακριβώ αντιπαράδευση. τρόπο που μίλαγε ο λαό, με τον τρόπο που διηγόταν ο ίδιο. Την κατάσταση Λείς, στην οποία, δηλαδή, εντάξει, με ξέρετε αυτό. Λοιπόν, και βρισκόμαστε στην ίδια κατάσταση. Μια ξένη γλώσσα από τη γλώσσα του λαού, από τον τρόπο που μιλάει ο λαό. Και γι' αυτό άλλωστε έτσι να, να λύσουν και μια απορία, γι' αυτό και εγώ μιλάω έτσι. Όχι γιατί, γιατί δεν θέλω να μοιάζω προ αυτού, εγώ μιλάω όπω θα μιλούσα στου φίλου μου. Mm -hmm. Στην παρέα μου, στον κόσμο που με βρίσκεται, και έρχεται και με βρίσκεται απ' έξω εδώ από το, βιέν, από το, από το σταθμό. Δεν θέλω να μιλήσω διαφορετικά. Γι' αυτό και έτσι μιλάω. Λοιπόν, εκνευρίζομαι όπω θα εκνευριζόταν όλο ο κόσμο, όποτε. Ναι. Αν και μου έχουν πει ότι είμαι πολύ ήρεμο, <χι> ειδικά στην τηλεόραση. Αλλά στην τηλεόραση είναι που του γράφω στα παλαιότητα των υποδημάτων μου. Γι' αυτό δεν εκνευρίζομαι. Μα δεν νομίζω, παιδί μου, το, και τον εκνευρισμό πρέπει να δει που θα τον διαθέσει. Δηλαδή να έχει αξία εκεί που θα Σωστό, διαθέσει τον εκνευρισμό. Όχι ακριβώ, ναι. Άμα, εκνευριζόμαστε, βέβαια, έτσι. Πώ μπορεί να εμπιστευτεί λοιπόν έναν πολιτικό. Έναν ο οποίος υποτίθεται ότι σε πρεσβεύει όταν δεν μιλάει τη γλώσσα σου. Mm. Δεν έχει τα δικά σου αισθήματα και δεν τα εκφράζει τα δικά σου αισθήματα. Πώς είναι δυνατόν; Γιατί α, μην πάμε στα άλλα mm. που είναι πολύ πιο δύσκολα και σύνδετα. Mm. θέσει πολιτικές και όλα αυτά. Αλλά πώς μπορείς να το εκφράσεις. Να το... Mm. Και μια παρατήρηση έτσι μην και για το και το κεφαλάρι χθε. Ναι. Επειδή κάποιοι μου στέλνουν κάποιο μήνυμα, κάποια μηνύματα και ήταν πολύ δακρύβευτα και αδιέξοδο και εκφράζαμε το προσωπικό του αδιέξοδο mm. σχετικά με κάποιο κάλεσμα που έγινε στο Σύνταγμα χθε. και ήταν παταγωδός αποτυχημένο ε, δεν φταίει ο κόσμος. Δεν είναι ηλίθιος ο κόσμος. Mm. Okay. Έτσι. Ε, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα ο κόσμος έχει πάρει την απόφαση του θα ξανακατέβει στο σύνταγμα όταν είναι να τελειώνει με δάφτους αν κάποιος δεν τον πείσει ότι θα κατέβει κάτω για να τελειώσει με δάφτους δεν θα ξανακατέβει. αλλά δεν είναι λόγος να απογοητεύεστε πρέπει να καταλάβουμε και επιτέλους καλό είναι να κάνουμε και εμείς αντάρτικο όσο να μαζέψουμε τις δυνάμεις για την πώς θα το πούμε για την κατά μέτωπο επίδεση. Την τελική, ναι, την τελική έφοδο. Την μεγάλη μάχη. Ναι. Ε, κάποιοι είχαν την ε, έφοδο στα χειμερινά ανάκτορα, εμείς mm -hmm. θα έχουμε την έφοδο στο κοινοβούλιο. Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό έχει αξία αυτό που έγινε στο κεφαλάρι. Yeah. Οι, οι άλλες που προγραμματίζονται και το χρόνο θα... θα τα πούμε. Θα, ε, πούμε και θα, θα δούμε. τα θα γιατί δίνει μεγαλύτερη δυνατότητα στον κόσμο να εκφραστεί, να στρατευτεί, να έρθει κοντά. Εγώ mm. θυμάμαι παλιά με τι πληροφορίε που έκανε ο... το ΕΠΑ, μην ξεκινήσει τι Δεν μπορεί να φανταστεί στι γειτονιέ πόσο ανέβηκε το ηθικό και πόσο κατεβήκε. Υπήρχαν πολλοί και που σήμερα είναι από του καλύτερου μαχητέ που έχει το μέτωπο, που κερδίθηκαν χάρη στι πληροφορίε. Μου, μου κάνει εντύπωση που yeah. διηγούνται ιστορίε δεν μπορούσα να ήμουν σε, mm -hmm. σε όλε τι πληροφορίε. Θέλω να σου πω μια απλή ιστορία που βεβαίω κάποιοι με βαθμό IQ-4 θεώρησαν ότι οι πεισοφορίες είναι προέρχονται από τους Ναζίες, ας πούμε και όλα αυτά τα πράγματα, ξέρετε αυτό το σκουπιδότοπο του διαδικτύου ε, που είναι τόσο ανόητοι ώστε να μην ξέρουν, και τόσο ανιστόητοι που να μην ξέρουν για παραδείγμα ότι οι πεισοφορίες προέρχονται από τις μεγάλες εξεγέσεις των χωρικών, από τους πολέμους των χωρικών του του 15ου-16ου αιώνα, μετέπειτα τα τα εργατικά συνδικάτα κυρίως στη Βρετανία. Ήταν ο τρόπος με τον οποίο α, πορεύονταν πάντα σε μεγάλες διαδηλώσεις του τα εργατικά συνδικάτα από το 1820 έως το 1845 50 και ο λόγος ήταν απλός. Η σε δύο για, για δύο λόγους. Πρώτον υπάρχουν πάρα πολλέ. Ε, ξυλογραφίες και χαρικογραφίες εποχής mm. γι' αυτά ξέρουμε αυτά πέρα από τις διηγήσεις. ο λόγος είναι πολύ απλός είχαν δύο χρησιμότητες πρώτον ο μεγαλύτερος κίνδυνος σε μια διαδήλωση εργατικών ειδικά της εποχής εκείνης που ήταν και παράνομα μέχρι το 1825 στην Βετανία στα άλλα κράτη της Ευρώπης κράτησαν παρανομία πολλά περισσότερα χρόνια ήταν η, το υπηκό και ο στρατός δηλαδή επελάσεις του υπηκού εναντίον που βεβαίως δεν και τώρα ακόμη υπάρχουν έφηπες αστυνομίες που κάνουν επελάσεις ε... όπου βεβαίως τους θύματα η φωτιά, η πυρσή ήταν η άμυνα των α... συγκεντρωμένων απέναντι στα άλογα τα οποία φοβόντουσαν βεβαίως και δεν μπορούσαν να πλησιάσουν, πλησιάσουν παρότι πολεμικά αλλά όταν το χώνει στην νούρη, <Ρράβο>, τη φωτιά... δεν πάει τίποτα, υπήρχαν και άλλες τακτικές και όλα αυτά, όπως τα μεγάλα, τα, τα, τα μεγάλα δόρατα που τα εργατικά τα συνδικάτα στην Βρετανία τα πήραν από τη Γαλλική Επανάσταση, μεγάλα δόρατα. Και επιπλέον όταν, όταν εγώ το πεζικό και φτιαχνόταν η, η λεγόμενη κόκκινη γραμμή, γιατί η κόκκινη γραμμή οφείλεται στο βρετανικό πεζικό λόγω του ότι ήταν κόκκινη και φτιάχνανε γραμμή τη εμποχής Να. εκείνης, τότε τι κάρανε, επειδή μεταφέρανε μαζί τους άχυρα, τα οποία από αχυρόλο τίποτα στις καλύβε τους και, το... λοιπόν, και τα στρώματα τους και όλα αυτά, ήταν αχυρόπαλε μεγάλες, οι οποίες ήταν ποτισμένες με πίσα ναυτά mm -hmm. Λοιπόν, και τις ε, τους είχαν μαζί τους. Όταν λοιπόν παρατάσσονταν οι στρατιώτες, που ε, τότε έπρεπε να είχαν πολύ πυκνή παράταξη για να μπορέσουν να έχουν και αποτελεσματικό πύρρκ, Ενάντια στου διαδηλωτέ και τέλο πάντων αυτή ήταν η λογική του στρατού. Έπρεπε να κρατήσουν την πράταξη, τι κάρανε, βάζανε φωτιά στην άχειρόμπαλα και τι θέλανε να κάνει παρέα με του στρατιώτε. Από εκεί βγήκε η ιστορία με τι ψηφοφορίε. Στον ότι να τα οικειοποιήθηκαν κυρίω με τελείω άλλη λογική. Κυρίω από το μυστικισμό και το σατανισμό που ήρθαν και μα το επέβαλαν και εμά στι στην έναρξη της Ολυμπιάδας, γιατί όλη αυτή η τελετή που έχουμε φάει στη ΜΑΠΑ σήμερα ως ε, τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων με την αφή του φώτο, του, της φλόγας κτλ. Είναι επινόηση των ναζί ε, και εφαρμόστηκε πρώτη φορά για στο, στην Ολυμπιάδα του, για την Ολυμπιάδα του Βερολίνου. Και μετά βεβαίως, καθότι η διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή είναι καθαρό Ναζί, Λοιπόν, την κράτησαν γιατί συνάδει με την ιδεολογία του. Έχουμε μια συνέχεια, εξάλλου, όπω έχουμε δει. Λοιπόν, ο φίλος ο, ο Γιάννη που μα στέλνει ένα μήνυμα ήταν στη χθεσινή εκδήλωση, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί λέει Χθε μιλώντα με κόσμο διαπίστωσα μια διασύνη για εξελίξει. Δεν κρατιέται πλέον ο κόσμο. Αφού σκέφτομαι ότι άμα μπορούσε κάποιο να πει Πάμε παιδιά ντου, πάτε τσουγκράνε, τυλιάρια, φτιάρια και πάμε, δεν θα έλειπε κανεί. Και δεν είναι άποψη μόνο των παρευρισκομένων στη χθεσινή πορεία. Η εκδήλωση είναι παντού. Μακάρι να υπήρχε το ίδιο θάρρο και σε άλλε δράσει πιο ειρηνικές, αλλά και αυτέ μου κάνουν. Του βαρεθήκαμε πια να κλέβουν τι ζωέ μου. Ε, θα γίνουν πολλά από εδώ και μπρος. Τουλάχιστον εγώ υπόσχομαι εκ μέρου του ΕΠΑΜ, ε, ε, ότι θα γίνουν πάρα πολλά. Θα έχουμε πολλά happenings τέλο πάντων από τώρα. Είμαστε σε μια, ε, σε μια διαδικασία συγκέντρωση δυνάμεων. Ναι. Μέχρι να υπάρχουν ικανέ δυνάμει ώστε να τελειώσουμε με δάφτου μια και ναι. έξω. Θα ακολουθήσουμε αυτού του τύπου το Αντάρτικο. Mm -hmm. Θα ακολουθήσουμε τη συμβουλή τη κυρία Πιπυλή. Μπορεί να κάνουμε και διαδήλωση στο Αθρακο Μακεδόνα. Αν και να βρούμε. ή <laughs> τελικά το Κορεδόν, <laughs> τότε. Αλλά σήμερα ναι στοχευμένα. Λοιπόν, και, και όλη η λογική έχει να κάνει με το πρώτο. τη δημιουργία μια κατάσταση όπου από όλε τι γειτονιέ κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή δεν είναι πολύ μακριά. Mm -hmm. Κάποια στιγμή από όλε τι γειτονιέ θα κατέβουν. Και θα κατεύουν στο Σύνταγμα και δεν θα είναι μόνο οι απλοί πολίτες, αλλά θα είναι και οι ένστολοι και αυτοί που φέρνουν σχήμα, όλοι μαζί, η ηλική δύναμη του έθνους, όπως κάποτε έλεγαν κάποιοι yeah. άλλοι, και τότε να δούμε πώς θα πει ο Σάκος. Κοίτα τώρα, ο ίδιος ο Φίλος λέει το εξής. Αμάν βρε Καζάκη, δεν προλαβαίνουμε να σκεφτούμε κάτι και το εκφράζεις στι εκπομπέ σου και στα γραπτά σου. Αυτό φίλε σου δίνει μια θέση ανάμεσά μας, μέσα στο λαό. Εντάξει, εγώ είναι κομμάτι. δεν μπορώ να διαφορετικό. Άμπλα <σοίλιο> μου, δεν. Και ό γνωστό, ότι είναι ξεκάθαρο αυτό. δεν υπάρχει πιο γραφικός τύπος από το λαό. Ε, και εγώ γραφικός πρέπει να ανήκω στο λαό, δεν μπορώ να κοιάω διαφορετικό, δεν κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, Πάντω είναι καλό. Εγώ ε, λέω στου φίλου που πήγαν και, και απογοητεύτηκαν με την εκδήλωση του Σύνταγμα. Στο Σύνταγμα. σύνταγμα. Να ε. μην απογοητεύονται την άλλη φορά να έρχονται μαζί μα. Ναι, το... μπράβο. Εμεί δεν το κάναμε τυχαίο αυτό το κάλεσμα. Τα είπαμε χθε πολύ αναλυτικά. Ρε. Και γιατί πάμε. Ε, Για εμά έχει, έχει τελειώσει η περίοδο τη διαμαρτυρία. Δεν διαμαρτυρόμαστε γιατί πολύ απλά. Για να διαμαρτυρηθείς πρέπει να αναγνωρίζεις τον άλλον. Εμείς δεν τους αναγνωρίζουμε. Για μας δεν είναι κυβέρνηση αυτή. Είναι καθεστώς κατοχής. Και το καθεστώς κατοχής κάνεις μόνο ένα πράγμα. Το ανατρέπεις. Δεν διαμαρτύρεσαι, δεν διεκδικείς. Το ανατρέπεις. Λοιπόν, και έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία. Ναι. Ο κόσμος μόνο έτσι θα πιστεί να κινητοποιηθεί διαφορετικά. Και επίση δεν πάμε ω πρόβατο προ φαγή. Το λέω για τα Κάμε χημικά. Πιστεύω. Δηλαδή, ειδικά εχθέ, οι φίλοι πιστεύω. που ήρθαν, ε, ξέρει, που δεν είναι στο, στο ΕΠΑΜ, θα το διαπίστωσαν εχθές, Διότι ο κόσμο, πραγματικά όπω είπε ο φίλο ο Γιάννη, ήταν αγανακτισμένο. Κάποιοι πήγαν και άνθρωποι και άρχισαν να χτυπάνε τι πόρτε. Οπότε και άρχισαν να κινητοποιούνται τα μάτια η αστυνομία. Του λέω εδώ θα αξιολογούν κάποια επεισόδια. Ευκαιρία να του τώρα του τύπου εδώ, να πετάξουμε τα χημικά. Με. Πολύ έξυπνα λοιπόν. Οι δύο οργανωτές μας απομάκρυναν τον κόσμο, μας ξαρίσ, ξαναέβαλαν σε ένα κέντρο, ανασύνταξης εκεί, ώστε να μην έχουν λόγο τα ΜΑΤ να κάνουν χρήση των χημικών για να γυρίσουμε στα σπίτια μας. Εμείς δεν θέλουμε να πάμε να αρχίσουμε να βρίσκουμε για να τρώμε χημικά. Δεν είναι αυτό το θέμα μας πια. Mm -hmm. έτσι. Το θέμα είναι να πηγαίνουμε, να ξαναπηγαίνουμε, να μην μπορούμε να μας ξεφορτωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Και να, και, ναι. και να γινόμαστε όλοι και πιο πολύ και να έχουν και οι με τα παιδιά τους Μα ενδιαφέρει ναι. πολύ με σημα... είναι πολύ σημαντικό να κατέβει κόσμος mm. απλός κόσμος απλός έτσι ακριβώς η γιαγιά, ο παππούς, λοιπόν. τα εγγόνια mm. και τα παιδιά Αυτό να έρχεται και ο φίλος που συνάντησε εκθες από τη Χαλκίδα, δύο φίλους συνάντησε από τη Χαλκίδα και να είναι καλά Mm -hmm. Τα οι δύο αυτοί οι άνθρωποι. Μάλιστα ο ένας είναι παππού, έχει τρία εγγόνια, mm -hmm. να φαίνει και τον Αλκυβιάδη που μου έλεγε, α πούμε έτσι ένα χαριτωμένο yeah. που μου έλεγε ότι έρχεται ο Αλκυβιάδης στο σπίτι, που είναι ο εγγονός του και του λέγει παππού, παππού να ανοίξουμε τον υπολογιστή σου. Και του λέει γιατί παιδί μου να ανοίξουμε τον υπολογιστή, του λέει για να δει τα mail σου και να δεις τον καζάκι. Λέω διαμορφώνει τις νέες γενιές. <laughs> <laughs> <laughs> ε, λοιπόν, έχουμε... <νομίζεται. laughs> Ότι ένα πολύ σημαντικό από το χθεσινό είναι και το γεγονό ότι για πρώτη φορά υπήρξε ένα συντονισμό κινημάτων. Μπράβο, ναι. Πολύ σημαντικό. Και εδώ πρέπει να το τονίσουμε. Mm. Οργανωμένα κινήματα τα οποία έχουν εδώ συντηρητικά τα διαπιστευτήριά mm. του, mm -hmm. δεν είναι χθεσινοί. Mm. Δεν είναι, mm. Ούτε είναι αρχηγίσκοι, ε, οι οποίοι έχουν μοιράσει θέσει, εσύ όσο είσαι ο στρατηγό, εγώ ο αντιστράτηγο, ο υποστράτηγο κλπ. Αλλά από φαντάρου νικ. Ναι. Mm. Έχουμε δηλαδή, είναι πραγματικά κινήματα, δηλαδή έχουν αποδείξει την, στην πράξη την κινηματική του προέλευση και δράση. Και για πρώτη φορά υπήρξε ένα τέτοιο συντονισμό. Δεν ήταν μόνο το ΕΠΑΜ δηλαδή, και είναι λάθος να το λέμε κιόλα αυτό. Όχι, βέβαια, μα το είπα και στην αρχή. ήταν έτσι. Κάποια κινήματα και ήταν και πολύ σημαντικό το πώ συνεργαστήκαμε. Mm -hmm. Και νομίζω ότι πραγματικά. Αυτό ακριβώ. Λειτουργήσαμε ενιαία. Και αυτό, αυτό νομίζω ότι πρώτη φορά γίνεται από κινήματα. Που... Του δρόμου, mm. να το πούμε έτσι. έτσι, έτσι. Είναι σαν να δει η βάση, βέβαια. Είναι μια πολυπόθητη βάση. Ναι. Κανένα δεν. Ούτε, από όσο τουλάχιστον έμαθα ούτε από του ανεξάρτητου Έλληνε, ούτε από του περαστικού Έλληνε. Ούτε από το Δεν Πληρώνω, ούτε βέβαια από το ΕΠΑΜ, ούτε από του Μητροκυλετιστέ και ό,τι άλλο. Mm. Mm. Γιατί υπήρχαν και άλλα κείμενα. Αν ξεχνάω κάποια, δηλαδή. Συγγνώμη. Mm. Ε, στείλτε mm. μας κιόλας, mm. να τα αναφέρουμε <laughs> <laughs> δηλαδή. Πώ δηλαδή, ε, όλοι μαζί, ο καθένας με, τα, με, τα, με τις με, σημαίες του, με τις τα σύμβολά του, του. του, όλα ναι, αυτά τα πράγματα. Ναι. Αλλά είχαμε ενιαίο τρόπο ναι. και έτσι δεν μπορούσαν εύκολα να τα βγάλουν πέρα μαζί μας τα μάτια. Είχαμε τα ίδια συνθήματα. Την ίδια ψυχή, με την ίδια ψυχή και καλά, θα με κατέβει. Αυτό, αυτό είναι... είναι θέμα. Αυτό είναι η κατάκτηση που στον ίδιο είναι... κατακτηθήσα εν <laughs> Λοιπόν πριν πάμε σε διακοπή να σχολιάσεις λέει ο Χριστός, ο φίλος Χριστός το εξής Στη δημοκρατία το κράτος έχει το μονοπόλιο της βίας και κανείς άλλος ε, Κρανιδιώτης στον ΣΚΑΙ λέει χθες Αφού το είπε νομίζω νομίζω είναι yeah, άλλο σχολείο ο, εξ, ε, Ένας από τους συμβολούς του κυρίου Σαμαρά Εγώ τον παλιό Κρανιδιώτη ξέρω <laughs> Όχι μου Σύμβουλο του Σαμαρά. Λοιπόν. Εκ δεξιών, πολύ δεξιών. Καλά, από είναι. Πιο τα δεξιά του Σαμαρά. Πιο δεξιά, πιο δεξιά. Πιο δεξιά του Σαμαρά. Ναι, ναι, κι όμω υπάρχει. Πιο <laughs> υπάρχει. Πιο δεξιά του Σαμαρά, το χαντάκι. Ναι, λοιπόν. <laughs> και όμω το Στο χαντάκι. Λοιπόν. Στο χαντάκι. Λοιπόν. Στο χαντάκι. Να πούμε λίγα, για ξανά πες τη δήλωση. Α, στη δημοκρατία το κράτος έχει το μονοπόλιο της βίας και κανείς άλλος. Λοιπόν, καταρχήν, mm. Λοιπόν, η δήλωση αυτή ότι κράτ... Συγγνώμη, η σωστή δήλωση ναι. που είναι στην πολιτιολογία και οποιοςδήποτε σε ξέρει από πολιτιολογία το γνωρίζει, λέει κυριαρχία... Είναι εκείνος που έχει, που ασκεί εκείνος που έχει το μονοπώλιο της βίας. Ποιος το έπε όμως. Ο πρώτος που το ήταν ο μακιαβέλη. Ο δεύτερος που το ήταν ο Μαξ Βέμπα. Ο τρίτος που το ήταν ο Καλ Σμιτ. Ποιος ήταν ο Καλ Σμιτ. Ο νομικός του Χίτλερ. Η αντίληψη αυτή είναι η αντίληψη του φασισμού. Έτσι. Λοιπόν αυτή είναι η λογική. Γι' αυτό λέμε ότι αυτοί δεν είναι δεξιά η Είναι φασίστες mm. Καθαρό είναι φασίστες Μπροστά τους η Χρυσή Αυγή Απλά είναι παιδική χαρά mm. Παιδική χαρά Λοιπόν Είναι καθαρό είναι Η δημοκρατία Στη δημοκρατία δεν υπάρχει μονοπόλιο βίας mm -hmm. Εντάξει υπάρχει διαβούλευση Εκεί την, Στη δημοκρατία την κυριαρχία Την ασκεί ο λαός. Και αν το πάμε και, και να το συνδέσουμε έτσι, και εφόσον ότι είναι ένας ο άρα το μονοπόλιο της βίας το έχει ο λαό. <ΣΣΣ> Παρεμπιπτόντος, αυτόν τον τύπο, το δεν ξέρετε, <ΣΣΣ> <ας πούμε, ΣΣ> από πού ήρθε, ας πούμε, και όλα αυτά, θα μπορούσα να το πω μόνο, παιδε, να πάει στον κύριο Σγουρίτσα και να διαβάσει, για παραδείγμα, στον ταγματικό του δίκαιο, <ΣΣ> στον πρώτο τόμο, όπου εκεί αναφέρει ότι η δυνατότητα άσκησης κυριαρχίας ενός λαού δεν εξαντλείται στις εκλογέ. Ούτε στη δυνατότητα ενό κοινοβουλίου. Αλλά πρώτα και κύρια και ατελέσφορα πολλέ φορέ ασκείται μέσω των διαδηλώσεων, των, δια, των, των κινητοποιήσεων, τη άσκηση βία εκ μέρους του λαού. Ενάντια στην εξουσία για να μπορεί να ακουστεί. Γι' αυτό και έλεγαν οι παλιέ δαγματολόγοι, όχι οι αλληβιζάτικοι και οι λυποί μανιτάκιδε και πώ του λένε όλου αυτού του σημερινού α πούμε. Λοιπόν, έλεγε το, έλεγαν το εξή, ότι. Γι' αυτό δεν μπορεί να περιορίσει το δικαίωμα στη διαδήλωση. Για το δικαίωμα, όπω για παράδειγμα με νόμους, για παράδειγμα περί περικο, ε, κυκλοφορίας κυκλοφορία και όλα αυτά. Είναι φασιστική νόμη αυτή. Γιατί η διαδήλωση, και όχι η διαδήλωση όλου του λαού, αλλά με, ακόμη και μερίδων του λαού προ την εξουσία, είναι μορφή άσκησης κυριαρχία χωρί την οποία δεν υφίσταται λαϊκή κυριαρχία. Αυτά περί ναι. Τώρα, ποιο την έχασε τη δημοκρατία. Να τη βρει ο Σαμαράς και συμβολή του. Και Πότε την υπηρέτησαν. Πότε. Όταν οι δικοί τους ήταν ε, πράκτορες και καταδόντες των Γερμανών. Πότε. Όταν υπηρέτησαν τη Χούντα. Πότε. Πότε. Λοιπόν, λοιπόν ε, αυτό είναι ερώτημα το απαντάει ο λαός και νομίζω ότι ο λαός γνωρίζει πια. Ε, θα πάμε να κάνουμε μια, ωραία, να πάμε μια μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε και με δικά σας ερωτήματα που έχετε αίκαιτα σήμερα. Κύριε, πολύ τηλεόραση χθες από την κατάλαβα. Δηλαδή, Όχι. Όχι. το Όχι. Το στουρναρά δεν άντεξα. Α, γιατί εγώ, συνειδητά δηλαδή, δεν είδα ούτε λέξη. Πάμε Όχι να προσθέσω, δεν άντεξα, το είδα το, το τάρμινι ντρέμι. Με τη στάι. Μην τις μπερδεύεις τώρα γιατί δημιουργείς κατάσταση. Όχι. <χλυ> <χλυ> Πω, πω, λάθος, Άρα, δηλαδή, τα δηλαδή, αυτό, τώρα, αυτό τώρα που έκανες τι να σου πω άσοχορητο έχεις δημιουργήσει Κοιτάξε, πόλεμο με, Είναι ρε παιδί μου τα συστήματα αν και ο κύριος Μπογδάνος είναι ο τελευταίος είναι ο, όχι, όχι, ο ναι. μόνος δημοσιογράφος που έχω συναντήσει τα δύο τελευταία χρόνια που ε, είχα την ατυχία να κινούμε σε αυτούς τους χώρους που δεν ξέρει ας πούμε για τα σεμινάρια διαπαιδαγώγησης που mm -hmm. ασκείται από συγκεκριμένου οίκους θα του έλεγαν οχείς, αλλά αθος... <Σι> θα <τους> αρκ... <Σι> Λοιπόν, που έχουν αναλάβει τις δημόσιες σχέσεις της Τρόικα και, και του <Σι> Διασμιστικού Νομισοδητικού Ταμείου ε, να τους εκπαιδεύουν για το πώς θα λένε οι ειδήσει και με ποιο τρόπο θα διεξάγουν τον, τον πόλεμο που διεξάγουν τον συναισθηματικό πόλεμο ενάντια στον λαό θα έλεγα ότι τους έχουν φτιάξει τόσο πάνω μοιότυπους είτε μιλάς για τη Στάη είτε μιλάς για την άλλη την τρέμη επιστημά... Ναι <Σι> <Σι> <Σι> <Σι> <Σι> <Σι> την άλλη που δεν τρέμει, mm -hmm. Η... το τζίμα, mm -hmm. ε, το Περδεντέρ και όλα αυτά, είναι το ίδιο και το αυτό. Τα αυτοπροσωπεία. Οπότε λόγιχο να ε, τον Περδέντέρ. Οπότε τον Περδέντρ και λες εσύ ένα ε, και αφορά ναι. τους πάντους. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Λοιπόν, εκπομπή ΑΕ, Δημήτρη Καζάκη, Γεωργία Μπάστα. Εδώ είμαστε. Τα μηνύματά σα, τα ερωτήματά σα στο email τη εκπομπή, εκπομπή ΑΕ, παπάκετζιμέλ.com ή γράφετε PAM, αφήνετε κενό, το μήνυμά σα και αποστολή στο 54-344. Ε, δεν ξέρω αν το γνωρίζει. Είχαμε σήμερα κάποια στοιχεία οικονομικά, στα οποία μάλλον ε, βασίζεται ο κύριο Τουρνάρα και χθε δήλωσε το ότι είναι αισιόδοξο. Αυτό yeah. με πληροφορούν εδώ οι φίλοι, γιατί εγώ, όπως είπα πριν, συνειδητά δεν είδα ούτε μία yeah. λέξη από τον κύριο Στουρνάρα την κυρία Φάι. Βλέπει Στάη. και αυτός συνειδητά. φως το στο τούνελ. Λοιπόν, βλέπει φως στο τούνελ. Και από... Το διαβεβαιώ ότι είναι μου... το τομοτρής τη γραμμής. Είδε εδώ, ε, μέχρι και η κυρία Στάι, έτσι. Ε, μη δίασε την ώρα που το είπε, δηλαδή κανένα. χαχα, δηλαδή. Εντάξει, πώ αναδεκτό. Αν δεν έκανε, δεν πάμε Ωστόσο, έχουν βγει κάποια οικονομικά στοιχεία και αυτό που είναι το κύριο αφορά τα έσοδα του κράτου από την αυξημένη φορολογία στο πετρέλαιο θέρμανση. Το κράτο, λοιπόν, προσδοκούσε ότι θα πάρει ένα δισεκατομμύριο. Ναι, ναι, περίπου τόσο. Λίγο πάνω. Τι πήρε, Τι να απαντήσετε, εσεί να Λοιπόν, τι πήρε, 36 εκατομμύρια. Σε ένα μήνα θα πάρει και τα 974 που του λέει. Το, το, το μπουντουάρ τη κυρία Καμαρά. Ναι. Λοιπόν, τίποια. το ωραιότερο όμω, mm. ακούω σήμερα έναν νεοδημοκράτη βουλευτή, ο οποίο είναι και στην Οικονομική Επιτροπή. Δεν είναι κάτι απλό, δηλαδή έτσι. Απέτυχε και οικονομικό. Mm -hmm. Λοιπόν, τον κύριο GMG. Mm -hmm. Και τον ρωτούσα ο δημοσιογράφος ότι βλέπετε, βρεπέδι μου, τα αποτελέσματα, κύριε βουλευτά μου, ότι αυξήσατε. Το, το φόρο και έτσι δεν πήρατε τίποτα. Να μην πούμε τι πήρατε, δεν πήρατε τίποτα. Και τι του είπε ο βουλευτής? Του λέει κύριε δημοσιογράφη μου. Ο Έλληνας βρήκε άλλους τρόπους να θερμανθεί. Εναλλακτικού τρόπου. τρόπους. Ναι. Εντάξει. Στο χωριό του λέγοντα σπρουρνίες. Λοιπόν, εάν τώρα εμείς γυρίσουμε στις τιμές του πετρελαίου πρώτης αύξησης, mm -hmm. ο Έλληνας δεν θα πάρει πετρέλαιο. Δεν θα γυρίσει δηλαδή να πάρει πετρέλαιο, γιατί έχει μάθει να θερμαίνεται με εναλλακτικού τρόπους. Βεβαίως. Δηλαδή όσο και να το δώσουμε στην στιγνά... ναι δεν θα πάρει πετρέλαιο. Mm -hmm. Οπότε πάνω σε αυτό βασίζεται και δεν πρόκειται να μειωθεί η αυτό Στος είναι, είναι... Ε... είναι κάποιο οικονομικό συνειρμό να το μάθουμε και εμεί που μαθαίνετε στο Πανεπιστήμιο. Είχε δηλαδή πώ ακριβώ. Είναι... Δεν ξέρω, ποια βοηδοσκολή. Τερνάβο έχει και εγώ. Πώς στα πώς δεν τα μαθαίνω αυτά στο Χάρβατ μόνο. Ναι, μάν, στη βοηδοσκολή του Χάρβαθ. Λοιπόν, γιατί αυτά τα πράγματα δεν είναι. Εντάξει, τώρα τι να πει ότι είναι σοβαρά, ότι είναι σοβαρό αυτό ο τύπο. Όχι. Όχι, ναι. Εντάξει. Εγώ το αναφέρω και, αναφέρω και το όνομα του, γιατί θα μαθαίνει ο κόσμο να καταλαβαίνει. Αυτό ζει στην Οικονομική Επιτροπή. Και ακούστε λογική τώρα. Γυρίζει ο καθένα τη περιοχή του αυτός και τα λέει αυτά τα πράγματα. Όχι, αυτό δεν εμφανίζεται. Και επιβιώνει. Δεν εμφανίζεται. Γι' αυτό γίνεται η εκστρατεία mm. ενάντια στη βία, για να μπορεί να εμφανιστεί. <laughs> Σου λέει τώρα σε λίγο θα πάμε σε προεκλογικό αγώνα, να μην μπορεί να εμφανιστώ α πούμε, σε ανοιχτό κοινό. Άρα. εντάξει. Εδώ να είμαστε. Τέλο πάντων. Λοιπόν, ε, θέλω να πάω στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο από την Ολλανδία mm. ε, γιατί έχει μια ερώτηση. Ε, θέλει να σου κάνει μια παρατήρηση, η οποία είναι και προσωπική του απορία. Για να ακούσουμε Κώστα ποιή να μα πει. Το συνολικό χρέο, πόσο επί τις 100 έχει συμβάλει η διαφθορά και το πολιτικό σύστημα και πόσο οι πολίτε που παρανομούν φοροδιαφεύγουν. Α, καταλαβαίνω. Λοιπόν, λέει, παρατηρώ ότι ο κύριο Καζάκη δεν αναφέρεται συχνά στο θέμα των πολιτών που παρανομούν. Εγώ, παραδείγματο χάρη, δεν έχω πάρει ποτέ απόδειξη από κάποιον ταξιτζή, από κάποιον μπαρ το βράδυ που έχω βγει για ποτό. Το... Πώς θα αντιμετωπίζουμε αυτό το φαινόμενο? Προς το παρόν δεν το αντιμετωπίζουμε. Ε, τους λέμε, μπράβο σας, συνεχίστε έτσι. <laughs> λοιπόν, είναι πολύ βασικό ζήτημα επιβίωσης αυτή τη στιγμή για το μικρομεσαίο επαγγελματία και <coughs> το επιχειρηματία το να μπορεί να μην κόβει αποδείξεις. Διαφορετικά θα τον ισοπεδώσουν. Mm. Αυτό που μαθαίνει. Στη σύγχρονη δημοσιονομική και δεν είναι στην νεοφιλελεύθερη δημοσιονομική, μιλάμε για την επιστήμη, δεν μιλάμε τώρα για του ιερεί τη αγορά. Λοιπόν, μαθαίνει αυτό το πράγμα για να μπορέσει να έχει την απέτηση από έναν πολίτη να συμμορφωθεί, θα πρέπει να έχει δίκαιο φορολογικό σύστημα. Δίκαιο. Βεβαίω, το φορολογικό σύστημα εκφύσεως δεν μπορεί να είναι τελείω δίκαιο. Δηλαδή, στόχο μα είναι να απαλλαγούμε τελείω από του φόρου. Καν... Δεν υπάρχει λόγος να έχουμε φόρους. Mm. Ο... ο φόρος mm. είναι, να το πούμε έτσι, το αντίτιμο της κοινωνίας των πολιτών, να το πούμε έτσι, για ένα κράτος το οποίο δεν έχει μάθει να παράγει εισόδημα από μόνο του. Ή δεν το επιτρέπεις να παράγει εισόδημα. Στόχος μας είναι το κράτος να παράγει εισόδημα δικό του. Δηλαδή... Μέσω δραστηριοτήτων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Και να μην έχουμε, έχουμε φόρου, δηλαδή αν παρακεί... Έτσι, σιγά σιγά ναι. να μειωθούν οι φόροι και να ναι. εξαλειφθούν ή δυνατόν. Α, δεν είναι δεν δυνατόν, αλλά λέμε να μειωθούν δραματικά. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι μια άλλη κυβέρνηση, με μια άλλη τύπο ανάπτυξης της χώρας, θα πρέπει να στοχεύσει ναι. από το 30-32% 35% που μάλλον θα, θα έχει φτάσει, στο, 32, 30, 35 θα, θα έχει φτάσει τώρα στο ΑΕΠ, η φορολογία να πέσει στο 8% ναι. του ΑΕΠ. Ναι. Λοιπόν, και όλο το υπόλοιπο να αντικατασταθεί με κρατικά έσοδα μη φορολογικά. Κατά κύριο λόγο από επιχειρηματικέ δραστηριότητε. Τι επιχειρηματικέ δραστηριότητε ε, ε, μπορεί να κάνει το κράτο, δηλαδή έτσι να προτείνει να καταλάβει ο mm -hmm. κόσμο, του λέει που δεν τι κάνει τώρα για να μην πληρώνουμε εμεί φόρου. Ναι, είναι στρα, σε στρατηγικού τομεί ανάπτυξη, yeah. ε, σε, ε, σε επιχειρήσει που μπορεί να έχουν μεγάλη προσθεμία αξία. Πώ σκέφτεται έχει μεγάλη, πως, μεγάλο ποσοστό προσθέμεση και κατά κύριο λόγο. Και δυνατότητα δηλαδή, ανάπτυξη και κάλυψη βασικών κοινωνικών αναγκών. Μπαίνω. Όπου μπαίνει ένα επιχειρηματία δεν μπαίνει και το κράτο. Ανταγωνιστικά το κράτο. ρε παιδί μου. Ναι. Εντάξει. Μόνο που το κράτο δεν πάει για μεγιστοποίηση κέρδου. Του αρκούν τα έσοδα. <συσκά> Εντάξει. Και εκεί ο όποιο ο Όποιο αντέξει. αντέξει. Ανταγωνισμό δεν θέλουν. Να, ναι, κλείνω. Σου εγώ. Και στην ψυχαγωγία και παντού. Δεν απαγορεύεις την είσοδο οποιοδήποτε. Του ιδιώτη. Στο, ναι βεβαίως. Κανένα πρόβλημα. Μπαίνει οποιος θέλει. Το θέμα είναι ότι εκεί α, αν, α, αποδεικνύεται τη δυνατότητα του κράτους mm -hmm. να παίξει, να λύσει καλύτερα το οικονομικό πρόβλημα στον τομέα αυτό από το ιδιώτης. Και παράλληλα εξασφαλίζει και τα είσοδα για τον κρατικό προβλησμό. Δηλαδή αν έχουμε ένα, ε, ε, ένα ε, σύστημα κρατικών κινηματογράφων, παράδειγμα, ναι. λέω εγώ, δεν αποκλεί κανένα στα βίλατ και τα μίλατ και τα. Ναι, τον κάθε, όπω είπαμε ήδη, ότι να έρθει Έτσι, και να έχει τους κινηματογράφου του. Αλλά το κρατικό σύστημα κινηματογράφων σου εξασφαλίζει χαμηλή τιμή εισιτερίου, στάνταρ αγορά για τη δυνατότητα τη καλλιτεχνική δημιουργία στον κινηματογράφο, δηλαδή με υποχρέωση να παίζουν τα έργα mm. που παράγει. <είς> η ελληνική βιομηχανία κινηματογράφου με στάνταρ αναελαστικά δηλαδή τουλάχιστον θα έχει τα κρατικά, τα κρατικά ναι. έτσι και από εκεί πέρα οτιδήποτε άλλο μπορεί να κερδίσει. Οπότε αυτό σπάει τα μονοπόλια, <χαι> σπάει τι πολυεθνικέ, σπάει τι <χαι> μονοπωλιακέ ε, σχέσει διακίνηση ε, του έργου. Έχει πολλά καλά. Σπάει και επενδύσει όμω. Δεν θέλω να πω επειδή το κράτο. Εάν μια επένδυση οδηγεί σε μονοπωλιακή κατάσταση αγορά, ποτέ μισό κέρδη. Εμάς ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε συνθήκε εισόδου και εξόδου από, μία, από έναν τομέα που να α, ευνοεί τη μικρή και μεσά επιχειρήση. Γιατί εκεί έχει νόημα ο ανταγωνισμός. Όταν πλέον έχεις μεγάλες δεσπόσεις επιχειρήσει, δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Μάλλον ο, ο, ο ανταγωνισμός μετατρέπεται σε μονοπωλιακό ανταγωνισμός που είναι ολοκληρωτικά καταστροφικό για την κοινωνία. Λοιπόν, αυτόν τον μονοπολιακό ανταγωνισμό πάει να αντιμετωπίσει το κράτο mm -hmm και δεν το αντιμετωπίζει με νόμους απλά ή με ρυθμίσει και κανόνες γιατί αυτό το πράγμα αν δεν έχεις παρεμβατικότητα σε αυτό το επίπεδο όποιο νόμο και οποιο κανόνα και να βάλεις είναι δώρο-άδωρο για παράδειγμα η πρώτη χώρα στον κόσμο που εφάρμοσε νομοθεσία δηλαδή νομοθεσία που είχε σαν στόχο να σπάει τα trust και τα καρτέλ ήταν οι Ηνωμένες εφαρμογή 1903 η πρώτη το πρώτο συστηματικό συστηματική νομοθεσία ενάντια στα τράστι και τα καρτέλ ποια οικονομία στον κόσμο έχει τα πιο ισχυρά τράστι και καρτέλ οι, οι νομές πολιτεί. Χαίρο... αν... mm. άρα λοιπόν αν δεν έχει παρεμβατικότητα του κράτους σε συγκεκριμένου τομεί που να δίνει mm. και ζωτικό χώρο στο μικρομεσαίο mm -hmm. τι Τότε νόημα είναι. έχει ναι, αυτό... ναι, ναι. με αυτό το, το πράγμα, πράγμα. Ναι. ταυτόχρονα, αν για παράδειγμα πάμε σε ένα άλλο εάν κάθε γειτονιά Όπω οφείλει να σε μια... έχει, για παράδειγμα, μια πλήρω εξοπλισμένη, ανεπτυγμένη βιβλιοθήκη. Όπου να μπορεί να μπει μέσα και να, γεν... να παρακολουθεί τη βιβλιογραφική κίνηση τη χώρα σου, αλλά και διεθνώ, να συνδέσει με το μέσο διαδικτύου, όπω είναι σε όλε τι πολιτισμένε χώρε. Mm -hmm. Σε κάθε γειτονιά. Mm -hmm. mm -hmm. να... Για να μπορεί... Γιατί η έννοια τη μόρφωση δεν χάνεται ούτε συνδέεται απλά με το παιδικό σύστημα. Εκεί παίρνει τι βάσει σου. Έτσι. Λοιπόν, αν έχει λοιπόν ένα τέτοιο δίκτυο που μόνο το, το κράτο μπορεί να το κάνει αυτό, φαντάσου δυνατότητε που έχει μετά στη βιβλιοπαραγωγή. Πώ ο εκδότη εξωθείται πλέον, έχει κίνητρο να σου βγάλει δύσκολα βιβλία για την ελληνική βιβλιογραφία. Που δεν εξαρτάται απλά από το πόσο σταυρεί να διαβάζουν, να το πουλήσει κτλ. Και, και να το διαθέσει. Ή από το βιβλιοπωλείο. Θέλω να πω δηλαδή ότι το κράτο έχει ρόλο παντού. Ναι αρκεί να έχει τέτοιο παρεμβατικό ρόλο που να έχει σαν συγκεκριμένο στόχο. Πρώτον, το σπάσιμο του μονοπωλιακού ανταγωνισμού, τον καρτέλ και τον τράστ στους χώρους. Δεύτερον, τη δυνατότητα απορροφ, ε, ε, ε, απόδοσης εσόδου στον καρτιό προπολογισμό, ώστε ο καρτιτός προπολογισμό να μπορεί να κάνει και κοινωνική πολιτική για να κάνει διάφορα πράγματα. Το τρίτο είναι να δίνει ζωτικό χώρο ανάπτυξης στη μικρή και μεσαία επιχειρήση, Τέταρτο να αποτελεί βασικό στοιχείο σταθεροποίηση των εργασιακών σχέσεων σε όλο και υψηλότερο επίπεδο. Και πέμπτο, λόγω τη οικονομική του επιφάνεια εξασφαλίζει πολύ υψηλή παραγωγικότητα. Λόγω τη οικονομική επιφάνεια που έχει το κράτο. Βεβαίω, με σωστή οργάνωση και όλα αυτά τα πράγματα. Θα πρέπει να λειτουργεί λοιπόν, να το πούμε σημαντικά, σαν μια μετοχική εταιρεία, mm -hmm. με, με, με μετόχου το σύνολο των Ελλήνων πολιτών. Όπου πλέον θα του λένε σε κάθε εξαμηνία, τριμηνία, εξαμηνία και ετήσια βάση, φέρντε μου το εξτρέ. Να δούμε την αναφορά δηλαδή. Ναι, yeah. την αναφορά. Yeah. Μου φέρες τα έσοδα που έπρεπε προβλήματα. Ένα. Δεύτερο, μου έκανε, μου λύσες τα προβλήματα. Μου προχώρησε εκεί πέρα. Yeah. Αυτή είναι η αναφορά. Yeah. Δεν μου το λύσες. Που, φύγε. Άλλος. Next. Καταλαβαίσαι. <laughs> Μα... Με την... yeah. αυτή τη λογική. Yeah. Με λογική. Ε, θέλω, ε, ναι, νομίζω ότι έχουμε το χρόνο ε, Χθε πήρε να σε τηλέφωνο Και θέλω έτσι να το δούμε λίγο το ζήτημα Γιατί πολλοί κόσμοι πιστεύουν ότι στηρίζεται σε, ο, σε αγωγές Δηλαδή στην προσφυγή της δικαιοσύνης <Συσχε> Και έκανε έτσι, είχε μια απορία Και λέει, αν ομαδικά μαζευτούμε, πολλοί Έλληνε. Όλοι δεν γίνεται, πες, πολλοί Έλληνες. Έλληνες Και καταθέσουμε μια αγωγή κατά τον είκονα αξιολόγηση. Οι οποίοι πριν από μερικά χρόνια μα λέγανε τι καλά που πάνε τα πράγματα mm -hmm. και μας δίνανε κάποια νούμερα, κάποιου αριθμού mm -hmm. για την ανάπτυξη, για, για, για. Και πάνω σε αυτά τα νούμερα εμεί επενδύσαμε, παιδί μου, Μπορεί να ανοίξαμε και μια επιχείρηση, ξέρω εγώ τι. Mm -hmm. Ότι αυτοί οι άνθρωποι μα γελάσανε, αυτοί οι οίκοι, και, κάποια... και ζητήσουμε αποζημιώσει. Δεν δηλαδή θα τι ξετινάξουμε, αυτού του οίκου ανοχή <laughs> αξιολόγηση. Η οίκη αξιολόγησης, ε, εντάξει, σε ποιο θα προσφύγεις. Mm. Δηλαδή, είναι ένα ζήτημα τώρα. Όταν, ας πούμε, ε, ένα τυπικό στέλεχος μιας μεγάλης εται, τραπεζικής εταιρείας ε, που προσφέρει υπηρεσίες rating, δηλαδή πιστολειπτικής κανότητας, mm -hmm. πιστολειπτικής δαυμολογίας, κλασική του πορεία είναι ξεκινάει από τη Μούντις Προχωράει σε κάποια από τι μεγαλύτερε εταιρείε, Σταντάρ Πούρο παραδείγμα, περνάει μετά σε έναν τραπεζικό κολοσσό και μέσα από, από αυτό το τραπεζικό κολοσσό προσφέρει συμβολέ για το κράτο. Του καταλαβαίνουμε, Και βέβαια το κράτο για να μπορέσει να, και βέβαια αυτή που κυβερνάνε στο κράτο για να μπορέσει να, α και ταυτόχρονα προσφέρει δωρεάν μαθήματα, προμπώνω τα λένε, mm -hmm. γιατί δική του α πούμε έτσι. μετά βεβαίω οι διαλέξει αποκτούν και οικονομικό διαφέρον για του πληρώνουν για να κάνουν αυτέ τι διαλέξει σε διάφορα ινστιτούτα ιδιωτικά ιδρύματα διότι στην Αμερική είναι ζήτημα αν θα βρει έξω από τον πανεπιστημιακό χώρο δημόσια ερεύνα δεν υπάρχει ελέγχεται πλήρως από την ιδιωτική γι' αυτό και η βιβλιογραφία τους πλημμυρίζει από ανοησίες άνευ Λοιπόν, βεβαίως πάω και δια μάτια, έτσι με το, ναι, το σοπεδόν ναι. λοιπόν οπότε παίζουμε σε έναν ε, πολιτικό ο οποίος δεν θέλει να εμφανιστεί στον Brookings και άρα θα σηκώσει, θα δώσει πολιτική κάλυψη σε έναντιο κυνήγι. Αν θέλαμε να προσφύγουμε ενάντια και να έχουμε αποτελέσματα στου οίκου ανοχή, yeah. προσφύγει μόνο σαν κράτο. Και πρέπει να το κάνει αυτό στι ΗΠΑ, mm -hmm. εκεί που είναι η έδρα Και να τους κυνηγεί άγρια. Ή να συμμαχίσει με δυνάμεις και άλλε που όλοι μαζί. Για παράδειγμα, για φαντάζει μια συμμαχία σε και αυτέ που λέγαμε τι κρατικέ συμχίε, να πάει και τα θέσει μαζικά, του κλείσει αύριο ναι. το πρωί. Ναι. Βέβαια θα προστρέξει το Αμερικανικό Δημόσιο για τι προστατεύσει. Δεν είναι, ότι είναι έτσι. Λοιπόν, το σημαντικό, ακόμη και σε μια δικαστική πράξη και σαν μια δικα, δικαστική διένεξη, αυτού του επιπέδου είναι να έχει τι πλάτε του κράτου. Αν δεν έχει πλάτε του κράτου σου και πολίτη να είσαι μόνο σου και να κερδίσει, ακόμη mm -hmm. δεν σημαίνει απολύτω τίποτα. Mm -hmm. Το πολύ πολύ να έρθει σε έναν διακανονισμό, δικαστικό διακανονισμό, η εταιρεία και να τελειώσει εκεί πέρα. Να κορονομήσει κάποια χρήματα ναι. ίσω μετά από δεν ξέρω πόσε δεκαετίε. Και πόσα χρόνια έτσι. Ναι, ναι πόσε δεκαετίε ναι. αυτέ η ιστορία μπορεί yeah. να κρατήσει και να τελειώσει εκεί. Στην ουσία είναι αυτό το πρόβλημα. Πώ σπα. Την παντοκατορία αυτών των τριών εταιρεών. Όταν απεξαρτάσαι από τον δανεισμό στι διεθνεί αγορέ, όταν δεν έχει ανάγκη δανεισμού στι διεθνεί αγορέ και εξασφαλίζει πιθανά κεφάλαια που χρειάζεσαι από διακρατικέ συμφωνίε ή άλλου τύπου έξω από τι διεθνεί αγορέ ε, συναλλαγέ ή συμφωνίε, τότε αυτού του οίκου του στέλνει από εκεί που ήρθανε. Και yeah. δεν έχει κανένα λόγο και μάλιστα θα πάει από την πλάκα γιατί καθώ. Θα πλαταίνει ο κύκλο εκεί των χωρών που κάνουν αυτό το τύπο δραστηριότητε. Τόσο λιγότερου πελάτε θα έχουμε. Γιατί προσέξτε, ναι. το ελληνικό κράτο για να παίρνει βαθμολογία από τη Standard Poor's, την Moody's. Moody's και τη Fitch, του πληρώνει. Έχει συμβόλαιο που του πληρώνει. Δεν το κάνουν τσάμπα. Ακόμα και του. κακό βαθμό θα μα δίνουν. Εμεί του δίνουμε χρήματα. Ναι, βεβαίω. Και μάλιστα στα, στα, στα, στα έγγραφα που βγάρανε οι ανώνυμου. Ναι όταν κάνανε το hacker στο Γενικό Λογιστήριο, mm -hmm. ε, υπήρχανε τιμολόγια πληρωμής της φίτς, αν θυμάμαι καλά. Οι αμοιβές, δηλαδή. το εμείς... δημοσίου προς εκεί πέρα, προς, τον, προς τους οίκους αξιολόγηση. Mm -hmm. Τους πληρώνουμε κανονικά yeah. ως συμβούλους. Για την καταστροφή μα. Για την καταστροφή μα, γιατί Εγώ δεν πληρώνουμε άλλου κι άλλου. Ναι, όχι, απλά λέω είναι και αυτού του πληρώνουμε για την καταστροφή μας. <Τι>, να το πείσουμε ότι αυτού του 20 του πληρώνουμε. Πρέπει εγώ πληρών. θέλω να, να πω και το εξή, επειδή βλέπω πολλέ φορέ και τα μηνύματα και με κόσμο που μιλάω, ε, πολλοί άνθρωποι, πολλοί πολίτε αισθάνονται ότι αν κάνουν μια αγωγή ομαδική για όλα αυτά, για τα χαράτσια, για το ένα, για το άλλο είναι ένας τρόπος αντίστασης ή ότι θα έχει κάποιο αποτέλεσμα γιατί θα δικαιωθούν. Εγώ δεν λέω ούτε όχι ούτε ναι. Απλά σκέφτομαι μερικές φορές ότι η δικαιοσύνη, το να στη τη δικαιοσύνη έχει απολύτω ένα νόημα αλλά συνήθως όταν λειτουργεί η δημοκρατία και οι θεσμοί ε, δεν είναι πανάκια δεν είναι ένα μέσο Συγωρή. αντίστασης που το σηκώνουμε ως Δε λάβαρο το αυτό Δε το δηλαδή δεν είμαστε σε συνθήκες που λειτουργεί το κράτος, <laughs> <laughs> που είναι και κυρίαρχο το ελληνικό κράτος. Αυτά έχουν παρέλθει. Και αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε. Ε, ίσως πριν από 4, 5 ή 10 χρόνια, δεν ξέρω τι, το να λέμε να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη για ένα θέμα, να έχει ένα αποτέλεσμα. Ναι. Τώρα, νομίζω ότι είναι έχει, κατανοητό... Έχει, έχει, ναι. ανα... έχει νόημα <coughs> η προσφυγή, γιατί εξαντλήσει κάθε περιθώριο και τρόπο αντίσταση. Έτσι. Αλλά δεν είναι ε... πρέπει να συνοδεύεται... αυτό να θα σου λύσει το Μπρά. πρόβλημα. Δεν θα σου λύσει το πρόβλημα και πρέπει να συνοδεύεται από πολλές άλλες κινήσεις και δράσεις. και δράσεις. Αυτό επειδή αυτό, λοιπόν, βλέπω πολύ κόσμο, συνήθως και πολλούς ακροατές που μιλούν για αγωγές, για, για να προσφύγουμε σε δικαστήρια για το ένα ή για το άλλο. Ο ακροατής που με πήρε για γεμάτος αγωνία για να μου πει αυτό ας πούμε αυτή την ιδέα ότι έχουν μια πολύ εναποθέσει ελπίδες στη δικαιοσύνη και στις αγωγές. Είναι όπως την εποχή της στην εποχή της δουλοκτησίας στην εποχή της δουλοκτησίας η κατάκτηση της απελευθέρωσης από τα δεσμά του δούλου mm -hmm. δεν γινόταν η, δεν έγινε. η κατάρρευση της δουλείας δεν έγινε γιατί οι έτσι, α, γεμικά μια, μια ωραία πρωία ξυπνήσανε και είπανε έρευνα, επειδή μου δεν χρειάζομαι άλλους δούλους. Έγινε γιατί οι πόλεμοι των δούλων ενάντια τους δουλοκτήτες γενικέφτηκαν σε βαθμό που πλέον μπλοκάριζε ολόκληρη μηχανή παραγωγική μηχανή παραγωγής πλούτου ε, προ, που είχαν στα χέρια τους οι δουλοκτήτες. Και δεύτερον, γιατί συνολικά τα κράτη αυτού του τύπου κατέρεαν. Δουλοκτονικά κράτη είτε από τι μετακινήσει πληθυσμών, οι, οι λεγόμενοι καθόντε των βαρβάρων όπω του ονόμασε η μετέπειτα ιστορική κλπ. Αλλά για αυτού του λόγου, με για τον ίδιο λόγο λοιπόν, για παράδειγμα, η εθνική σου κυριαρχία κατακτιέται έτσι ήταν πάντα. Ήταν αντικείμενο κατάκτηση ενό λαού. Mm -hmm. Δεν θα στο αναγνωρίσει ούτε θα στο παραχωρήσει κανένα. Θα το ένα ιστορικό παράδειγμα. Μέχρι το 1907. Το 1907, στην λεγόμενη συνδιάσκεψη τη Χάγης για τα ζητήματα τη που ήταν μια συνδιάσκεψη που κράτησε πάρα πολλού μήνε και αφορούσε πάρα πολλά ζητήματα, Έτρανε, η, στην ουσία η συνδιάσκεψη τη Χάγη, ιδιαίτερα η δεύτερη, ήταν η πιο σημαντική για τη διαμόρφωση του, του διεθνούς δικαίου από εκεί πέρα. Ένα από τα ζητήματα που του απασχόλησε είναι τι κάνουν με το χρέο. Τι κάνει το κράτο με το κράτο όταν μεσολαβεί θέμα χρέου. Μέχρι τότε υπήρχε η λογική και το εφάρμοζαν οι μεγάλες δυνάμεις της ευρωπαϊκής τις δυνάμεις ότι στέλνω τους τόλους μου ή με τη, με, τη βία, με τη βία μπορώ να επιβληθώ στο να εισπράξω τα χρέη. Τότε οι Ηνωμένε Πολιτείες πρωταγωνίστησαν στη λογική του να αναπαλλαγεί το ζήτημα του χρέους, η συλλογή των χρεών, από την επιβολή και τη βία. Στι ομιλίε τόσο του Προέδρου Ρούσβαλτ, 1906 Όσο και από τους εκπροσώπους Αμερικανικής κυβέρνησης Του στρατηγού Χόρας Οράτιου Πόρτερ Που ήταν εκπρόσωπος Της Αμερικανικής κυβέρνησης Λέγανε το εξής Ότι εάν η αρχή της μη βίας, Της μη άσκησης βία Στις σχέσεις ανάμεσα σε κράτη Για τα ζητήματα χρέους Ήσπέξες χρέους Έχει να κάνει με τρία πράγματα Το πρώτο είναι με το ότι δεν ενθαρρύνεις εκείνη την τάξη πολιτών στο κράτος δανειστή που είναι διατεθειμένη να, αξιο... να δανείσουν κυβερνήσεις διεφθαρμένες ή άλλες τέτοιες κυβερνήσεις προκειμένου να κερδίσουν αυτοί αυτή είναι μια τάξη πολιτών που πρέπει να την αποθαρρύνει το κράτος mm -hmm. το κράτος που προέρχονται οι δανειστές. το δεύτερο λέει είναι γιατί οι ουδέτερε χώρες Παθαίνουν και αυτοί όταν υπάρχουν τέτοιε διενέξει. Και τρίτο, γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν θα απειλούνται και οι χώρε που είναι οφειλέτε από κερδοσκόπου τυχοδιώκτε που έρχονται και πλασάρουν σε ανίκανε ή διαφθαρμένε κυβερνήσει αυτών των χωρών μεγάλα δάνεια με αποτέλεσμα να απειλείται η εθνική του κυριαρχία. Να ποιο είναι το σκεπτικό. Η επιβολή αυτή τη αρχή έγινε ουσιαστικά μετά το έγινε στο, στη συνδίκη τη Χάγης, με μια προπόθεση ότι θα πρέπει να καταφύγουν στο δικαστήριο τη Χάγης. Έτσι βρίσκεται το δικαστήριο τη Χάγης σαν διεθνέ διαιτητικό δικαστήριο. Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο η αρχή αυτή έγινε απόλυτη. Δηλαδή δεν μπορεί τελεία να χρησιμοποιήσει βία ή να επιβληθεί σε ξένο κράτο προκειμένου αυτό να πληρώσει τελεία. Στην συνδίκη τη Χάγης του 1907 έλεγε. Δεν, μπορεί, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται βία για την ίσπραξη ε, χρεών από, ο, από το κράτος δανειστή από το κάτω οφιλέτη εκτός και αν δεν, τα κράτη, στην προσφυ, ε, δεν προσφεύγουν τα κράτη στα, στο δικαστήριο το Διαιτητικό που ήταν της Χάγης. Μετά το κόσμο πόλεμο είπαν αυτό. Τώρα πού είμαστε. Είμαστε ακριβώς στην ανατρόπη όλων αυτού των δεδομένων, ακόμη και το 1907. Η Ελλάδα αποτελεί το πειραματόζωο αναθεώρησης όλων των διατάξεων του διεθνούς δικαίου, από το 1907 και μετά, στο ζήτημα αυτό. Μάλιστα. Μπορείς να επιβάλλεις με τη βία το σκεπτικό του δανειστή, και είναι υποχρεωμένη η χώρα οφειλέτησης να πειθαρχήσει σε αυτό που θέλει ο δανειστής. Κάτι που απαγορεύτηκε, ρητά, από το 1907 και μετά. Και για, γι' αυτό έχει και μεγάλη σημασία αυτό που λέμε. ας πούμε, Η ανατροπή εδώ δεν είναι μόνο θέμα ε, δι, κατά τη δημοκρατία στην Ελλάδα, είναι αποκατάσταση σε σημαντικό βαθμό το δημοκρατικό κατακτήσεων σε διεθνέ επίπεδο, στι διεθνεί σχέσει. Mm -hmm. Διαφορετικά, δημιουργούμε δεδικασμένο, με το πώς λέμε mm -hmm. νημική, που μπορούμε να εκεί, που θα πάρει από κάτω και του άλλου λαού, οι οποίοι ακόμη δεν έχουν υπογράψει το τύπο συμβάσει αυτή, αυτή τη σημασία έχουν όλα αυτά τα πράγματα που λέμε και ξαναεπαναλαμβάνουμε. Κλείνουμε το δρόμο εμεί δηλαδή. Αυτό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε σε ένα λεπτό. Εσεί συνεχίζετε και επικοινωνείτε μαζί μα. Ε, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή. Δημήτρη Καζάκη, Γεωργία Πάστα, σε λέγω και πάλι μαζί. Λοιπόν, εδώ είμαστε, εκπομπή ΑΕ, για 20, για 20 λεπτά ακόμα μαζί σα. Έχουμε χρόνο να σχολιάσουμε κάποια πραγματάκια λοιπόν ε, άλλο ήθελα να πω αλλά στέλνουν οι φίλοι αυτό που έχει γίνει με το φέρξιμο έχει γίνει ένα το λοιπόν υπάρχει ένα ένα τη συγκεντρώσεως το οποίο έχει υπογραφεί του Παπούλια και αφορά το δικαίωμα κατάσχισης κάθε εθνικού, εθνικού περιουσιακού στοιχείου της χώρας αυτό που πέρασε κανονικά. Λοιπόν, λέει το συγκεκριμένο δικαίωμα κατάσχεση κάθε εθνικού περιουσιακού στη χώρα χωρί χωρίς αποκτά η Τρόικα, βάσει τη Δανειακή Σύμβαση, όπω δημοσιεύτηκε την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου στο Φίλο Εφημερίδα Κυβερνήσεω με αριθμό 240, ω πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Στο κείμενο αναφέρεται ρητά ότι δεν εξαιρείται κανένα απελήτω περιουσιακό στοιχείο από την κατάσχεση σε περίπτωση που η χώρα δεν εκπληρώσει τι υποχρεώσει τη. Έτσι. Λοιπόν, μα λέει ακριβώ πώ το έχει. Και στο τέλο, άρθρο δε. Η του παρόντο διατάγματο αρχίζει κατά τη δημοσίευσή του στην εφημερίδα τη κυβερνήσεω. Στον Υπουργό Ανάπτυξη Ανταγωνιστικότητα Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντο διατάγματο. Βερολίνο, 7 Ιανουαρίου 2013. Ο Πρόεδρος Δημοκρατία Κάρολο Παπούλια, η Υπουργή, η Υφυπουργή Ανάπτυξη και οι Αντί Ο Αντίφυ είναι πρόεδρο τη Δημοκρατία στη Γερμανία ή στην Ελλάδα, Όχι μόνο, ο είναι ο, ο της τη Ελλάδα. Τι ακριβώ έχει γίνει, Εγώ λέω ότι ε, όπω πολύ σωστά μα επισημαίνει μια άλλη φίλη, διότι αρκετοί φίλοι έχουν σταθεί σήμερα σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, μάλλον του το στείλανε αυτό το κείμενο. Κανονικότατο. Και μάλλον. Ναι. Δεν υπάρχει τίποτα που να περάσει από τη Βαρκελόνη. Όπω έπρεπε να είναι. Ακριβώ. Ναι, δεν το στείλανε στα ελληνικά. Το στέλνε στα γερμανικά, στα αγγλικά, τέλο πάντων το στέλνε σε μια από αυτέ τι δύο λεπτά. Προσωπικά, προσωπικά πιστεύω ότι πλέον έρχονται μεταφρασμένα κατευθείαν με του προϊόντο εσωτερικών της Γερμανία. Α, ε, και εκεί το Βερολίνο, έλα, κράφει από κάτω το Βερολίνο, αυτοί δεν το άλλαξαν. Δεν σκέφτηκαν ότι πρέπει να λέει Αθήνα. Ναι. Εντάξει, ναι, αυτό δεν είναι, είναι πλάκα, πλάκα, παιδιά, είναι πραγματικότητα. Δεν είναι αστείο. Δεν δηλαδή. είναι αστείο, δεν το έχει κάποιο αλλάξει αυτό το σύστημα. Ε, είναι, έχει γίνει έτσι. Και ποιο ναι. στήχτηκε. Εννοήσαν κάποιο, ο κύριο Παπούλια, κάποιο. Ξέρω, μου έκανε δήλωση ότι η δημοκρατία δεν τρομοκρατείται. Τέλεσα, το καφερόμενο ω πρωθυπουργό. Λοιπόν, έχουμε αφήσει ένα θέμα που μου το θύμισαν οι φίλοι και έχουν δίκιο από την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά με την ροή των πραγμάτων κτλ. Είναι το θέμα τη Κύπρου. Γιατί που συζήτησα κάποια στιγμή την προηγούμενη εβδομάδα ότι πρέπει να ξανασυζητήσουμε το θέμα τη Κύπρου, διότι οι Έλληνε μια μεγάλη πλειοψηφία, εγώ πιστεύω, έχουν φάει το παραμύθι, έτσι νομίζω ότι είναι παραμύθι, ότι για, για το μνημόνιο που υπέγραψε η Κύπρος ευθύνεται η Ελλάδα. Μάλιστα. Λοιπόν, και οι ελληνικές τράπεζες. Ε, και ότι η Κύπρος μια ακόμη φορά είναι θύμα της Ελλάδας. Ε, για εξήγη για το μας λίγο. Ναι, λοιπόν, καταρχήν να, ξε, να ξεκαθαρίσουμε ότι... Η επιδείνωση της Κυπριακής Οικονομίας έγινε με την έλαξή της το 2008 στο, στο ευρώ. Mm -hmm. Τότε άρχισε να παρουσιάζει ε, φαινόμενα ε, μεγάλων ελλημάτων για τα, δεδομένα, για τα δεδομένα της Κυπριακής Οικονομίας. Ελλημάτων οι οποίε συνήθιζε να είναι είτε πλεονασματική είτε, είτε με, α, με ισορροπία στα ισοζυγιά της. Επιπλέον είχε πολύ χαμηλό ποσοστό δανεισμού το ιδιωτικό χρέος της Κύπρου πριν το ευρώ ήταν περίπου στο 30 με 40% του ΑΕΠ, το δημόσιο χρέος ήταν σχετικά ασήμαντο γύρω στο 25 με 30 βία με το που μπαίνει μέσα στο ευρώ άρχισαν να καλπάζουν τα πάντα, άρχισαν να καλπάζουν τιμές άρχισαν να καλπάζουν τα ελλείμματα και τα δεδομένα τη οικονομία και φυσικά ο δανεισμό. Ο δανεισμό έφτασε να είναι πάνω από 300% ο ιδιωτικό δανεισμό. 300% κυβάλληλα. Mm -hmm. Εκεί ήταν η παρδεσία το ΕΛΤΟ ΡΑΝΤΟ των τραπεζών, οι οποίε απελευθερωμένε πλέον άρχισαν να κερδοσκοπούν σε βάρο και τη κυπριακή οικονομία αλλά και να παίζουν το χοντρό παιχνίδι που παίζαν, παίζαν όλε οι ευρωπαϊκέ τράπεζε μέσα στην Ευρωζώνη. Τώρα, παίξανε και με το, το χρέο τη Ελλάδα, αλλά όχι μόνο. Πεξάνε και με το χρέο τη Ισπανία. παίξανε και με το χρέο τη Ιταλίας, παίξανε mm. και με το χρέο άλλων χώρων. Mm. Και τη Πορτογαλίας και τη Ελλανδία. Στην Ελλάδα όμω υπήρχε μια ιδιαίτερη προτίμηση, καθότι τα πολιτικά, τα πολιτικά πράγματα είναι πολύ πιο κοντά. Είχε στο Βιενόπουλο, ο οποίο έκανε ένα μπάσιμο στην ελληνική αγορά, με τιμή, το οποίο α, για να κερδίσει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό α, δανείων τη δανειακή αγορά, κατέβασε πάρα πολύ τα, χαμηλά τα επιτόκια για να μπει μέσα φορτώθηκε πάρα πολύ μεγάλο όγκο δανείων έδινε αβέτα κουβέτα και πολλά από αυτά είναι σήμερα πλέον και να περιεχομένου δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν αλλά όταν λέμε ότι φορτώθηκαν δάνεια και από το PSI αυτές οι τράπεζες φορτώθηκαν ζημιές λέμε ψέματα οι κυπριακές τράπεζες αποζημιώθηκαν αποζημιώθηκαν μέσω του κυρίων Ταλάρα οι ξένες τράπεζες πήραν 30 δισεκατομμύρια αποζημιώση για τα 17 περίπου δισεκατομμύρια ζημίες που υπέστησαν λόγω του PSI. Και αυτό το τριαντάρι το φορτώθηκε το ελληνικός λαός ως, φορολογούμενος, ε, ως, ως νέο δανεισμό από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοκοστικής Ανθρώντας. Άρα, πρώτο ψέμα. <coughs> οι λογιστικές ζημίες που παρουσιάζουν οι τράπεζες οι τράπεζές τους δεν οφείλονται στο PSI. Δεύτερο, δεν συνυπολογίζουν εκεί τη μεγάλη αύξηση ροής καταθέσεων πρόστιξη τις Κυπριακές Τράπεζες από Έλληνες πολίτες, προκειμένου είτε να διαφυλάξουν τα χρήματα, είτε να διαφύγουν τα χρήματα από την εποχή της κρίσης. Πάνω από 10 με 13 δισεκατομμύρια δεν φύγανε προς μεριά Κύπρου. Πόσο είναι το έλλειμμα, πόσο είναι το πάσημο τη λογιστικής ζημιάς των τραπεζών της Κύπρου, γύρω στα 6 δισεκατομμύρια. Τόσο εμφάνισαν. Άρα λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να, να λες ότι φταίει η Ελλάδα όταν αποζημιώνεσαι για το PSI και κερδίζεις ε, δύο φορές τη λογιστική σου ζημιά σε ροή καταθέσεων. Από πού και πού. Λοιπόν, όσο για τα 6 δισεκατομμύρια, Τώρα, γιατί ο κύριος Χριστόφιας και η κυπριακή κυβέρνηση δεν εφάρμοσε την τακτική Ομπάμα. Να σε ξεχρεώσω ρε φίλε, δεν έχω κανένα πρόβλημα, mm -hmm. αλλά άνοιξε τα κοιτάπια να τα δούμε. Να δούμε τι και πώς, δηλαδή. Βεβαίως, πώς δημιουργήθηκε. Και... Πώς δημιουργήθηκε. Αντί να βάλει λοιπόν την ομοσπονδιακή αρχή, την κρατική αρχή, mm -hmm. να το ψάξει το πράγμα, όπως έβαλε την νομοσπονδιακές αρχές ε, ο, η κυβέρνηση των νομπορτιών και έκανε φύλλο και φτερό τη Lehman Brothers και τις άλλες τράπεζες που πήρε την προστασία της mm. το αμερικανικό, το αμερικα, η αμερικανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση ο κύριος α, Χριστόφιας επέτρεψε στην κεντρική τράπεζα να φέρει την BlackRock mm. θα μα κάνει mm. αποτίμηση BlackRock mm. ρώτα μου τον μου τον Ζεύτη και τον κλέφτη. Mm. λοιπόν από εκεί και πέρα ε, προχώρησε σε συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με δεδομένο το λογιστικό έλλειμμα που παρουσιάζουν ε, οι τράπεζες. Το οποίο δεν είναι, δεν είναι καθόλου δεδομένο. Δεν ξέρουμε από ό,τι προέρχεται. Τώρα το παραμύθι και στην Κύπρο αλλάζει. Επειδή πλέον κάνει μπαμ ότι ρε παιδιά δεν προέρχεται από τα ελληνικά ομόλογα, προέρχεται από μία ενήμερα δάνεια. Mm. Τα μία ενήμερα δάνεια mm. όμω πρέπει να δούμε γιατί δεν είναι ενήμερα. Πού έχουν αναπτυχθεί αυτά τα μία ενήμερα δάνεια. Ποιους αφορούν δηλαδή τις κατηγορίες και γιατί ποιος. οι τράπεζε αυτές λειτουργήσαν ως κόμβος ε, μετακίνησης χρημάτων και ο δανεισμός είναι ο πιο πρόσφερος τρόπος για ε, νομοποίηση μαύρου χρήματος. Γι' αυτό δεν ανοίγουν το κεφάλαιο. Mm -hmm. αυτό. Γιατί μέσα από εκεί θα αναδικτεί πολιτικό χρήμα και επιχειρηματικό μαύρο χρήμα το οποίο δεν θέλουν να εμφανιστεί. Δεν θέλουν με κανέναν τρόπο να εμφανιστεί. <κυρίζει> και έτσι χώνουμε στο κζηνάνει την Κύπτα. Την Κυπρο, η οποία σε λίγο θα πάψει να υπάρχει. Πού θαζη δεν θα πάψει να υπάρχει. Δεν θα έχει δεν θα κυβέρνηση, δεν θα έχει κοινεί, δεν έχει τίποτα. Ομίσα να μισά, τίποτα. Αν κάτω, είναι. Τίποτα. Θα δει σε λίγο θα πιστεύω ήδη αναπτύξου λογικέ στο εμεί δουλειά έχουμε με την Ελλάδα. Ναι. Το λένε ήδη ναι. ε, η, Να το πούμε έτσι α, Η Κύπρος προωρήζεται να γίνει Η μπαχάμες της Ευρώπης η, Χρηματοοικονομικά ναι. Βεβαίως Όποιος νομίζει ότι Έτσι Λιγουρεύεται μπαχάμες mm -hmm. Θα πρέπει να ξέρει ναι, Θα πρέπει να ξέρει ότι οι μπαχάμε Χωρίζονται σε τρία Κομμάτια το πρώτο είναι ε, τα τεράστια τουριστικά θέδρα που είναι private clubs. Δηλαδή πηγαίνεις εκεί σταλμένος, κλεισμένος εκεί μέσα και σε ένα παράδεισο, ο οποίος σου κοστίζει λίγο παραπάνω και δεν βλέπεις, ας πούμε, τη φτώχεια και τη ε, Η δυστυχία υπάρχει... υπάρχει έξω από το Η private δυλία, club. Μάλιστα. Λοιπόν, το δεύτερο είναι το χρηματοοικονομικό κέντρο που αναπτύσσεται. Στι μπαγάμε και έχει να κάνει με την προστασία των offshore account, των offshore εταιριών και όλων αυτών των, των κυριών και κυριών, ας πούμε, που κρύβουν χρήμα. Και το τρίτο είναι η φτωχολογία, η απίστευτη, η οποία προσπαθεί να επιβιώσει από το χατζιλίκι που μπορεί να δώσει κάποιος τουρίστας τελείως τυχαία. Ωραία. Λοιπόν, θα, σου βάλω, θα βάλουμε τελεία, θα βάλουμε λίγο νωρίτερα τελεία, διότι σήμερα ε, εδώ γίνονται τεχνικές εργασίες ναι. στον RTF. Ε, οπότε αναγκαστικά, όχι, αναγκαστικά, εντάξει, θα πρέπει έτσι για δύο, έχουμε πέντε λεπτά, ναι. όχι, δεν έχουμε πέντε λεπτά, δεν πειράζει. Λοιπόν, ε, πέντε λεπτά νωρίτερα θα πρέπει να κάνουμε την έξοδό μας, ε, να δώσουμε έτσι χώρο στους τεχνικούς να κάνουν τις εργασίες τους. Ε, θα τα πούμε αύριο όμως, εδώ, πιστεί στο ραντεβού μας, στη μία η ώρα, στον NatFM 90,6, Δημήτρης Καζάκης, Γεωργία Μπάστα το, το ραντεβού, το ανανεώνουμε. Μέχρι τότε να είστε καλά, να έχετε δύναμη, ε, να αντιμετωπίσετε όλα αυτά που, που συμβαίνουν. Και τις περισσότερες και τα ερωτήματα που έχετε στείλει θα τα συζητήσουμε και αύριο. Έτσι. Λοιπόν, καλή δύναμη μέχρι από παιδιά.